Language activity, too tourism is undoubtedly a blessing for the economies of many islands, but it needs to be controlled carefully in order to avoid spoiling the very assets which make these islands attractive to tourists in the first instance. Sadly, in the rush to exploit a trend, insufficient attention is often paid to the consequences of massive development Lexilogio, <inaudible> icolimbifera font for baptism. <inaudible> Place, site. Η ξηρά. Land. Μοιάζω. To be like. Το παρελθόν. Past. Ο θησαυρό. Treasure. Η ανασκαφή. Excavation. Το γαλάζιο ανοίγεται μπροστά στα μάτια μα. Οι κολυμπήθρε είναι μια εκπληκτική παραθαλάσσια τοποθεσία έξω από την Άουσα τη Πάρου που γίνεται όλο και πιο πολύ το κέντρο του τουριστικού ενδιαφέροντος του νησιού. Η ονομασία δόθηκε στην περιοχή από τη μορφολογία του εδάφους. Η ξηρά είναι γεμάτη από βαθουλώματα που γεμίζουν θάλασσα και μικρές παραλίες όπου η θάλασσα σχηματίζει γαλάζιους και γαλαζοπράσινους κολπίσκους. Το πιο συγκλονιστικό είναι οι άσπροι βράχοι που μοιάζουν με παραμορφωμένους γίγαντες, τέρατα και ζώα. Η τοποθεσία είναι κάτι περισσότερο από μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού καλούς. Είναι μοναδική σε ολόκληρη την Ελλάδα και γι' αυτό έγιναν στο παρελθόν πολλές προσπάθειες για να προστατευθεί από την ανοικοδόμηση. Τα τελευταία όμως χρόνια άρχισαν να ξεφυτρώνουν ολόγυρα τα τσιμεντένια συγκροτήματα με δωμάτια, ξενοδοχεία και βίλες, ακόμη και πάνω στους μοναδικούς άσπρους βράχους. Η περιοχή που θα έπρεπε να προστατευθεί σαν θησαυρός γεμίζει ολοταχώς τσιμεντένια σπυρτόκουτα. Πάνω από τις κολυμπήθρες ορθώνεται μια σειρά από βουνά καμωμένα από τους ίδιους βράχους, και στην κορυφή τους βρίσκονται τα ερείπια μιας Μικυναϊκής Ακρόπολης. Από ανασκαφές που έγιναν τα τελευταία χρόνια βρέθηκαν λείψανα πανάρχιων οικισμών από την Κυκλαδική και Μικυναϊκή εποχή.